Στοιχη 2242. Απόπειρα λιθοβολισμού και συλλήψεω του Ισού. 22. Έγινε δε τότε ει τα αεροσόλυμα η ορτή των εγγενείων, και το εποχή χειμώνο περί τα μέσα του ειδικού μα μηνό Δεκεμβρίου. 23. Και βάδιζε ο Ισού μέσα στον ιερών περίβολων του ναού, εις το παλαιόν υπόστεγον, το οποίο θεωρείτο ότι είχε κτιστεί υπό του Σολομόντο, μαζί με τον πρώτο ναό που κατεστράφει από του Εις το στον λοιπόν αυτό μέρο τον περιεκύκλωσαν οι Ιουδαίοι και του είπαν «Έως πότε θα κρατήσει αγωνίαν και απορίαν μεγάληντας ψυχά μα. εάν σύ είσαι ο Χριστός πες μας το καθαρά». 25. Απεκρίθησα αυτούς ο Ιησούς Σας είπω περί αυτού που με ρωτάτε και όμως σύς δεν πιστεύετε Αλλά και αν δεν σας είχον είπη τίποτε περί του ποιος είμαι Τα έργα τα οποία εγώ πράττω κατεντολή και εξουσιοδότηση του πατρός μου τα αυτά δίδουν μαρτυρία περιεμού περί και επιβεβαιούν ότι είμαι ο Χριστός. 26. Σεις όμως δεν πιστεύετε διότι καθώς σα είπα λόγω των κακών διαθέσεών σας δεν είστε εξ εκείνων τους οποίους ο πατήρ προόρισε να γίνουν πρόβατά μου και πιστοί ακολουθοί μου. 27. Τα πρόβατα τα ειδικά μου ακούν με προθυμίαν και ευπίθιαν τη φωνήν μου και την διδασκαλίαν μου και εγώ τα γνωρίζω σιδικά μου και ενδιαφέρομαι και πονώ και φροντίζω δι' αυτά καθώς και εκείνα με γνωρίζουν και με ακολουθούν υπακούοντο εις πάσας εντολάς μου 28. 28. Κι εγώ εις ανταμοιβήν της υπακοής των προσεμέ δίδω εις αυτάν ζωήν αιώνιων και δεν θα απολεστούν ποτέ εις τον αιώνα και ούτε λύκος ούτε κλέπτης ούτε κανένας άλλος κακοποιός δεν θα μπορέσει ποτέ να τα αποσπάσει με την βίαν και να τα αρπάσει από την δυνατή και προστατευτική χείρα μου 29. Ο πατήρ μου που μου έχει δώσει τα πρόβατα αυτά είναι μεγαλύτερος και δυνατότερος από όλους και κανείς δεν μπορεί να αρπάξει δια της αυτά από την παντοδύναμον χείρα του πατρός μου. 30. Ναι, τα πρόβατα αυτά ανήκουν και στον πατέρα μου και σε μέ. και κρατούνται συγχρόνως και από την ειδική μου προστατευτική χείρα και από την χείρα του πατρός μου. Διότι εγώ και ο πατήρ μου είμαι θα ένα και έχουμε την αυτήν φύση και ουσία και την αυτήν δύναμη και θέληση και εξουσία και όλαν γέννη τα έχουμε κοινά. 31. Όταν λοιπόν ήκουσαν οι Ιουδαίοι ότι έκαμεν τον εαυτόν του ένα με τον Θεό επήραν και πάλιν εισασχύρας των λήθους για να τον λιθοβολήσουν. 32. Απεκρίθη τότε αυτούς ο Ιησούς Πολλά ευεργετικά και κατά πάντα θαυμαστά και αξιέπαινα έργα σας έδειξα τα οποία προέρχονται από τον πατέρα μου και μόνο με τη δύναμη του πατρός μου είναι δυνατόν να συντελεστούν. Δια ποιον έργο από αυτά θέλετε να με λυθοβολήσετε. 33. Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ουδαίοι και είπαν Δεν σε λιθοβολούμεν για κανέναν καλόν έργο από εκείνα που λέγεις ότι έκαμε, αλλά σε για τη βλασφημία που εξεστόμησες και διότι εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνει τον εαυτόν σου Θεόν και λέγεις ότι είσαι ένα με τον Θεόν. 34. Απεκρίθησε αυτούς ο Ιησούς. Δεν είναι γραμμένον εις το νόμο σας για τους ανθρώπους που ασκούν τη δικαστική εξουσία. Εγώ είπα, είστε Θεοί. 35. Εάν εκείνους ονόμασαν οι γραφείς Θεούς, προς τους οποίους έγινε κλίσεις από Θεού και διαθείας αναδείξεως ανετέθη σε αυτούς, να διαχειρίζονται επί της γης την δικαστική εξουσία, και δεν είναι δυνατόν να χάσει το κύρος της η γραφή, ώστε ό,τι λέγει να μην έχει πλέον καμία αξία. 36. Εις εκείνον τον οποίον όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου για να γίνει άνθρωπος, ο πατήρ εξεχώρησε και εξέλεξε και καθιέρωσε να αυτόν δι' το υψηλών έργων του Μεσίου και τον απέστρενε στον κόσμο δια να φέρει τούτο εις πέρα. «Σεις λέγετε ότι βλασφημείς, επειδή ότι είμαι Υιός του Θεού» 37. Εάν δεν ενεργώται υπερφυσικά έργα τα οποία ο πατήρ μου παραγγέλει και με βοηθεί να εκτελώ και τα οποία είναι αυτά τα αυτά τα έργα του μου, μην πιστεύετε στη μαρτυρία του στοματός μου και σας ειδικά μου διαβεβαιώσεις. 38. Εφόσον όμως ενεργώ τα έργα του πατρός μου και αν δεν πιστεύετε εις ότι λέγω εγώ, πιστέψατε όμως στα έργα αυτά για να μάθετε και οδηγηθείτε από αυτά στην τελεία πίστη. Και τότε θα βεβαιωθείτε ότι μέσα μου είναι και μένει ο πατήρ και εγώ είμαι και μένω μέσα στον πατέρα. Έχω δηλαδή όσιο και λόγος του Θεού την αυτήν φύσην και ουσίαν προς τον Πατέρα και είμαι άπειρος και εγώ, ώστε να χωρί μέσα μου Πατήρ είμαι θα δε και αχώριστη ο ίς από τον άλλον, διότι και εγώ είμαι και μένω μέσα στον Πατέρα μου. 39. Ύστερα λοιπόν από τους λόγους του αυτούς, εζήτουν και πάλι να τον συλλάβουν για να τον καταδικάσουν και τον θανατώσουν, αλλά από τα σχήρα στον. 40 και πήγε πάλιν πέραν από τον Ιορδάνη στην Περαία εις τον τόπο όπου ευάπτιζε κατά τι σπρώτα ημέρας της δημοσίας του εμφανίσως ο Ιωάννης και έμεινε εκεί. 41. Και πολλοί ήλθαν προς αυτόν και όταν ήκουσαν τη διδασκαλία του και είδαν τα θαύματά του έλεγαν ότι ο Ιωάννης δεν έκαμε μεν κανένα θαύμα όλα όμως όσα είπε ο Ιωάννης δι' αυτόν απεδείχθη τώρα ότι να λυθεί. 42. Και πίστευσαν εκεί σε αυτόν.